The devil makes us down, but we lie. Σα καλημερίσουμε. Καλημέρα, λοιπόν. Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο σε 96 και 9. Είμαστε πλήρω του Γιάννη και είναι εκπομπή συγχαρητήρια στου αισιόδοξου από την πόλη τη Ρόδου. Ε, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να, να έχουμε εδώ στο στούντιο τον πολύ καλό μα φίλο ε, Άγγελο Ηρακλήδη. Ε, ο Άγγελο είναι μέλο ε, τη κομμουνιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ και μέλο του ΣΥΡΙΖΑ Ρόδου και συντάκτη στην, ε, ε, στο σελίδα μαρξισμό.com. Άγγελε, να σε καλωσορίσουμε. Καλημέρα, Σπίρο. Χαίρον πάρα πολύ που στο στούντιο του Κόκκινου. Και εμεί και εμείς χαιρόμαστε και είναι μια καλή ευκαιρία με τον Άγγελο να, να πιάσουμε λίγο το ζήτημα της Πρωτομαγιά, τι προεκτάσεις που αυτή έχει, α, τα ζητήματα που, που προκύπτουν, το παρόν και το μέλλον, ίσως ε, αν μπορούμε αυτό να το αγγίξουμε, του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργατικών και των, των κοινωνικών αγώνων. Ο Άγγελος είναι ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει αρκετά, ή διαβάσει πολύ μάλλον, και θα ήθελα... Νομίζω το ξέρω, ξέρω τι λέω πάνω σε αυτό. Θα ήθελα λίγο, Άγγελε, να μας πεις, ε, συζητάχαμε έτσι στον δρόμο. Αυτό, αυτό που μου έλεγε, ότι η πρωτομαγιά ήταν, δεν ήταν η αφετηρία. Είχαν προηγηθεί και είχαν προηγηθεί ζητήματα σοβαρά πριν από αυτό. Ε, το, το σκεπτικό που, που έχω εγώ και θα ήθελα πούμε, να, να, να μεταδώσω, πούμε, είναι ότι βλέποντας πίσω το, την ιστορία... Ε, της πρωτομαγιάς αναγκαστικά πρέπει να κοιτά, κοιτάμε πίσω την ιστορία, στην ιστορία του σύγχρονου εργατικού κινήματος συνολικά, στο ναι, συνολ, συνολικά. <laughs> ε, και προφανώς η πρωτομαγιά του 1886 δεν έπεσε ε, από τον ουρανό από το που πουθενά ε, έχει, ένα, έχει μια ιστορία από πίσω του ε, δεν ξέρω ποιον εντυπωσιάζει ότι αυτό συνέβη στι Ηνωμένες στο Σικάγο, σε μια χώρα που ο περισσότερο κόσμος σήμερα δεν θεωρεί ότι είναι. έχει κάποια σχέση με το σοσιαλισμό, με το εργατικό κίνημα και λοιπά. Το έχει συνδέσει με τελείως διαφορετικά πράγματα, όμως η ιστορία του σοσιαλισμού και του εργατικού κίνηματος στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία. Ε, Ω εκ τούτου, ε, αυτό που σου έλεγα και στο αυτοκίνητο είναι ότι δια, δια, διαπιστώνει κανείς ότι τη σημασία ε, για, για να φτάσουμε στο ε, πρωτομαγιά του 1886 ε, έχουμε την προηγούμενη δεκαετία ε, πολύ μεγάλες ε, εργατικές ε, κινητοποιήσεις ε, στις ΗΠΑ, σε σημαντικά αστικά κέντρα, ε, κυ, ε, κυρίως γύρω από ε, τους ιδεροδρόμους ε, mm -hmm. ε, μια από τις πόλεις στο Πιτσπουργκ σε διάφορε περιοχές. Μια από τις πόλεις που χρειάστηκε και ο στρατός να παρέμβει για να καταστείλει το κίνημα ε, ήταν mm -hmm. Τα, mm -hmm. η Βαλτιμόρη. Η Βαλτιμόρη που μας αποσχόλησε το προηγούμενο διάστημα πολύ γετονά και μας αποσχολεί ασφαλώς. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, Επίσης, ε, μια άλλη παράμετρος που ε, θα πρέπει να δούμε είναι ε, πως ακριβώς λόγω της, ε, της φύσης του Αμερικάνικου κράτους που συγκέντρωσε λόγω της ανάπτυξη που ε, υπήρχε mm -hmm. εκείνη, το, ε, εκείνη την περίοδο, ε, ε, μετανάστες από όλο τον κόσμο το γεγονός ότι ε, για παράδειγμα Γερμανοί μετανάστες οι οποίοι προέρχονταν από το ισχυρότερο εργατικό κίνημα της Ευρώπης, το γερμανικό το οποίο για 40 χρόνια ε, ε, μέχρι τότε είχε σφυλατηθεί ε, μέσα από πολλές διαδικασίες ε, μέσα από τη δουλειά που είχαν κάνει ο Μάρξ ο Έγγελσε και πάρα πολύ σημαντικοί σοσιαλιστές mm -hmm. ε, μέσα από την ε, δράση της πόδης διεθνού από το δεκαή του 60 μέχρι και το 75-76 περίπου. Ε, έτσι όλο αυτό έφερε, ας πούμε ξαφνικά, με, μέσα από το κατάλλη, με την εμφάνιση ενός κατάλληλου συνθήματος που, που ενσάρκωνε την, την, την, την ανάγκη, για, το αίτημα για βελτίωση της ζωής, το 8 το, το χτάρο, το κατάφερε να, να, να δημιουργηθούν επιτροπές Γύρω από αυτό το αίτημα σε όλη την Αμερική, στου εργατικού χώρου κλπ. και να οριστεί η 1η Μαου του 1986 ω μια μέρα απεργία για να διεκδικηθεί ακριβώ ακριβώς αυτό. Mm. Τα αιματηρά γεγονότα που ακολούθησαν ε, έκαναν έκανα ορόσημο αυτές τη μεγάλες κινητοποίηση και οι νίκες που επετέφθηκαν που, που, που, που, που, που, που με αποτέλεσμα ε, κατά την ίδρυση τη δεύτερη διεθνού το, το 1889. Ε, να επιλεγεί η 1η Μαου ε, ω Παγκόσμια ημέρα τη εργατική τάξη, ω Παγκόσμια ημέρα απεργία, η οποία είχε, ε, ε, συντάραξε όλο τον κόσμο τότε ε, και δημιούργησε κύματα πούμε, απεργιών ε, την 1η Μαου του 1890, την επόμενη χρονιά, mm -hmm. ε, σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Αυτά για εισαγωγή. Ναι, ήταν, ήταν πολύ ενδιαφέρον να, να κάνουμε αυτή την ιστορική αναδρομή. Νομίζω χρειαζόταν και θα επανέλθουμε εδώ. Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον και συνεχίζουμε εδώ στο στούτιο. Σχολείο πάνω στη χούντα με δασκάλους και παπάθες Δόχια συγκοινωνούν ψυχέ ψυχές αβανωμένες Θεωρά τα σκυλιάς του έθνους, του αφάνατου, της Μαζική κρέα τα ντόπια στο τσιγκέλι. Όμως μας φύλαγαν εξόριστη γακέλη. Ρόζι στα παιδικά μας χέρια του δασκάλου το ψύλο. Με βγάζει μίσο στον εχθρό και περηφάνεια στο φύλο. Η γράφη με το ζερδό ανοίγε τραύματα. Τσομολογήσει εδώ συλλόγους παπάδες και θυμιάματα. Τα προσκοπάκια με τα μπλε σοβρακάκια γίνικαν μπατζί που ξεσπούσαν σε προσφυγικά σπιτάκια. Εν όλα ίδια παππού κι α αλλάξαν όψη. στου παθιού την τρομερή την κόψη. Πόσο πιαν κεφάλια γλώσ και χέρια ποτέ του δε θα φτάσει να κόψει από τα αστέρια Είναι όλα εδώ παππού, τον ίδιο κύκλο κάνουν Πλα πως ποτέ δεν θα πεθάνουν Σκέψη, κινο χρήστη θα μένει σε τόπο επώνυμο Και έτσι το χώμα που έχεις δεν είναι γόνιμο κανε με σούχα, με να τους πνίξω όλους μέσα στη δικιά του σάπιλα σου πανά με κάνεις δράκο να σας φιλάω από τους φάσιστες μονάχα εγώ παντα σου ζητάγα, να φτιάξεις ένας προμαύρος Όρεα. Λοιπόν, ε, ήθελα να ρωτήσω τον Άγγελο. Ε, η αλήθεια είναι ότι πρωτομαγιά έχει συνηφαστεί ε, τα τελευταία χρόνια με Στη καλύτερη περίπτωση σε μια, μια επέτειο μνήμης στην χειρότερη με το να βγούμε... Χειρότερη Ενώ ταξικά, πολιτικά να το δούμε γιατί και αυτό το κακό δεν είναι το άλλο να βγούμε και να κυνηγήσουμε το Μάι και τα λουδάκια ε, Γιατί, γιατί φτάσαμε εδώ η Πρωτομαγιά να είναι μια, μια επέτειος ενός, ενός χαμένου οράματος δεν ξέρω πώς, το, πώς ακούγεται Ερώτηση, η οποία ομολογώ ότι με έχει προβληματίσει πολύ και για πάρα πολλά χρόνια. Δεν νομίζω οποιουσδήποτε από πούμε, νεαρή ηλικία ε, αισθάνεται ότι συντάσσεται με το όραμα τη αριστερά, ε, προβληματίζεται για, για το γεγονός ότι όλα αυτά τα όραματα φαίνονται σαν πετιακού χαρακτήρα ε, πλέον. Ε, εντάξει, και, και το προφανέ ερώτημα, γιατί κάνουμε μια πετιακή ε, ε, συγκέντρωση πρωτομαγιάς ε, και λέμε γιατί μνήμες, για τις μνήμες στη στιγμή που ε, σήμερα η έννοια οχτάωρα δεν υπάρχει ούτε για πλάκα. Έτσι, ε, έχουμε, έχουμε το αυτό που ίσχυε και πριν ε, την επίτευξη του, μετά από αυτούς τους μεγάλους εργατικούς αγώνες ίσως και σε χειρότερη μορφή ε, mm -hmm. σε, σε πολλά μέρη του κόσμου όπου ε, άνθρωποι, ε, άλλοι άνθρωποι δουλεύουν ε, για πολύ περισσότερες ώρες, με απίστευτη, απίστευτη ένταση, και αυτή είναι η τυχερή τη υπόθεση, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία, ε, δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οργανικής ανεργίας. Ε, και υπάρχει το έρωτημα, μα γιατί δεν μοιράζονται όλες αυτές οι θέσεις, πούμε, σε όλους, ώστε να μην υπάρχει ανεργία. Ε, ποιος, αυτό το έτοιμο, ποιος, ποιος θα το θέσει. Δυστυχώς, ε, ε, δεν έχ, ε, η πρωτομαγία είναι μια, μια επέτειος και αναρωτιέται κανείς πού είναι τα αιτήματα. Mm -hmm. ε, και νομίζω πως εκεί πέρα πρέπει να ψάξουμε το, την, την ουσία του θέματος πέρα από το να δούμε μια ιστορική αναδρομή το οποία, η οποία δεν μπορεί να γίνει μέσα σε mm -hmm. τρία λεπτά και προφανώς έχει να κάνει με την, με την παρακμή και τη, και τη φθορά του εργατικού κινήματος την, ε, μέσα, σε, μέσα στα χρόνια mm -hmm. και όχι μόνο. Ε, την ενσωμάτωση του συνδικαλιστικού κινήματο, την κρατικοποίησή του ή την, τον εργατοπατερισμό του. Διάφοροι παράμετροι οι οποίοι ε, ε, μπορούν να συζητηθούν αναλυτικά, αλλά ε, το, το ζήτημα για μας άμα θέλουμε να, μας, να έχουμε μια θετική ας πούμε, ματιά, είναι στο ερώτημα ε, τι, πρέπει, ε, τι πρέπει να γίνει. Να, να, τι πρέπει να γίνει. Ε, είναι κάτι τελει... Είναι κάτι τελειωμένο, είναι κάτι οριστικά ε, ε, ε, παιτειακό και τελείωσε. Επειδή ακριβώ όπως είπα και πριν οι αιτίε όχι μόνο υπάρχουν αλλά μέσα στην κρίση του καπιταλισμού που ζούμε η οποία θα ένταθει. Δηλαδή μην έχουμε την πληροδέστηση ότι ε, αυτό ήταν και, και τελείωσε και, όχι μόνο, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Για να βάλουμε και αυτή την πολύ βασική διάσταση πρωτομαγιάς, τον διεθνισμό. Mm -hmm. Έτσι, όπως είπα και πριν η δεύτερη διεθνής ε, όρισε την την, ε, ε, την ημέρα αυτή. Η δεύτερη διεθνή, η οποία μέσα σε 20 χρόνια από τότε που και λιγότερα, όχι 25 χρόνια από τότε που όρισε αυτή την ημέρα η ίδια την εργατική τάξη οδηγώντας, συμβάλλοντας με, με τον τρόπο της ε, στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το, δηλαδή η προοδοσία των ηγεσιών ε, της εργατική τάξη έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Mm -hmm. Πέρα από, φυσικά yeah. από, την, από, την από τον από το ρόλο που έπαιξε ήδη η άρχουσα τάξη, οι καπιταλιστέ, mm -hmm. καπιταλιστές, οι οποίοι έκαναν το πάνω όλα αυτά τα χρόνια να μετατρέψουν ακριβώς την, την ημέρα αυτή σε μια μέρα αργίας, χαράς, λουλουδιών και όλα να, τα σχετικά. Ναι. Άγγελε, ε, ακούμε συχνά εδώ και αρκετά χρόνια και με την επέλαση του αυτής τη πιο βάρβαρης μορφής του καπιταλισμού, τον αφελευθερισμό και ότι αυτό συνεπάγεται, την, αυτή την προσφώνηση δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Ε, ασκούνται πιέσεις από παντού σε όλη την Ιφύλιο σε, σε όλη την Ευρώπη και πηγαίνοντας και προς τη χώρα μας πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσε να ε, υπάρξει μια εναλλακτική αυτή της ε, της φασιστικής αντίληψης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική ότι θα ζήσει όπως θέλω εγώ και ότι όποιος, όποιος επιθυμεί να ζήσει διαφορετικά ε, θα του κόψουμε τα χέρια και τα πόδια ε, Είναι σαφές ότι ε, μετά την κατάρρευση της Βητικής Ένωσης ε, σε ιδεολογικό επίπεδο η προπαγάνδα ε, της κυρίαρχης τάξης ε, που προσπάθησε να, να πείσει τις, τις ευρύτερε ε, κοινωνικές δυνάμεις της, εργα, της εργατικής τάξης ότι πράγματι αυ, ε, όλα αυτά είναι μονόδρομος, ο καπιταλισμός είναι ο καλύτερος από όλου του δυνατού ε, κόσμους δράμως, που έχουμε γνωρίσει yeah. ποτέ και δεν μπορεί να υπάρξει ε, τίποτα άλλο αυτό φυσικά βασίζεται στην ε, ε, αποτυχία ε, την ε, παταγώδη κατάρρευση του ε, του, ε, του, Στα, του σταλινισμού του λεγόμενου παρκτού σοσιαλισμού που φυσικά δεν ήταν ποτέ η mm -hmm. ε, Ωστόσο ε, πέρα από ε, πέρα από αυτό το, το αίτημα του 8 ώρας το οποίο είναι κάτι το οποίο ε, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσουμε ένα μεταβατικό αίτημα, δηλαδή ένα αίτημα το οποίο ενσαρκώνει μια σειρά από ζητήματα και μπορεί να ενοποιήσει τις δυνάμεις, πλατήτες ναι, δυνάμεις της εργατικής ναι. τάξης, το οποίο είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε, δηλαδή πρέπει να, να, να, να τεθούν ε, αιτήματα ε, που, που μπορούν να αναγκαλιάσουν ε, mm -hmm. τις, τις πλατήτες δυνάμει τη εργατικής τάξη. Ε, ε, ε, το πολύ σημαντικό είναι το, το, το, το όραμα, Mm -hmm. Δηλαδή ότι, πρέ, ότι, ότι πρέπει να εξηγήσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα για μια άλλη κοινωνία. Αυτή η άλλη κοινωνία δεν μπορεί να βασίζεται πα, πα, παρά στην απαλωτρίωση ε, ε, αυτών που εκμεταλλεύονται την, την, την, εργασία, την εργασία σήμερα. Δηλαδή το γεγονός ότι η εργασία είναι, ε, είναι κοινωνική και δεν ε, συμμετέχουν για την παραγωγή ενός αντικειμένου... Ε, Εκατομμύρια άνθρωποι και τελικά τον το πλούτο σωρεύεται σε ελάχιστα χέρια. Ναι, και βλέπουμε ότι με την κρίση αυξήθηκαν. Ακριβώ. Αυξήθηκε αυτή η Ακριβώ. Μια κρίση η οποία είναι καθαρά κρίση τη καπιταλιστική παραγωγή. Ναι. Ε, και παρόλα αυτά, ε, όπω είναι το προφανέ δηλαδή, έτσι θα έκανε οπωσδήποτε έχει συμφέρον, mm -hmm. την κρίση του κεφαλαίου την έχουμε μεταθέσει με τον πιο βίαιο τρόπο ε, στην, ε, στην εργασία. Μάλιστα. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στο 96-9 από την πόλη τη Ρόδου. Είμαστε του Γιάννη. Ακούμε την εκπομπή συγχαρητήρια του αισιόδοξου. Εδώ μαζί στο στούντιο με τον Άγγελο Ηρακλήδη και τον Γιάννη Χλαδιώτη στον ήχο. Ε, να, επικοινων... να δώσουμε λίγο τρόπου επικοινωνία. Ε, μπορείτε να μα καλέσετε στο 22410-96500 για να συζητήσουμε προβληματισμού, σκέψει, προτάσει. ή στο κόκκινοroads.papaki.gmail.com και στη σελίδα μα, ασφαλό στο facebook, στο κόκκινο Ρόδου 96-9. Come, all you good workers, good news to. Στο κόκκινο, 96 και 9 από την πόλη της Ρόδου. τη Ρώδου. Συνεχίζουμε την κουβέντα μα έτσι, την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχουμε τον Άγγελο Ιρακλίδη Άγγελε, αν φέρουμε λίγο, κάνουμε μια... ένα άλμα, όχι άλμα, γιατί υπάρχει ένα ιστορικό συνεχέ προφανώ. Ε, ναι, φυσικά. στο σήμερα. Ποια είναι τα καθήκοντα τη κυβέρνηση τη Αριστερά, Ποια θα έπρεπε να είναι τα καθήκοντα αυτά, Πώ συνδέονται όλα αυτά με το ζήτημα αυτών των τριών μηνών που βιώσαμε τώρα τη κυβέρνηση αυτή. Πάνω στη διαπραγμάτευση, ζητήματα που αφορούν στην προστασία της εργασίας, σε που αφορούν στην, στο αν τελικά επιδιώκει, καταφέρνει ή όχι να δημιουργήσει έναν λόγο ηγεμονικό, ένα λόγο που θα πηγαίνει προς, προς ένα στόχο. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο στόχος είναι ο μετασχηματισμός της κοινωνίας προς ένα σοσιαλιστικό στόχο. Το λέγε τουλάχιστον στο συνεδριό του, το λένε στα του. Τα ήθελα κάτι πάνω σε αυτό. Ε, ναι, όπως, όπως είπες ε, στην αρχή, ε, ως μέλος της ε, κομμουνιστικής τάση του ΣΥΡΙΖΑ, ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε ε, διατυπώσει τις ε, θέσεις μας σε σχέση με το ε, ποιο, ποιο πρόγραμμα, ποιο πλατφόρμα θα πρέπει να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόμενος στην κυβέρνηση, γιατί το πώς θα έρθει στην κυβέρνηση κάτι το, ήταν κάτι το οποίο ε, αργά ή γρήγορα θα γινόταν με βάση ε, μια σειρά εξελίξεων και σχέτισμων ε, Και ήδη από το συνέδριο που ανέφερε το 2012 ή το 2013 ε, η κομμουνιστικη τάση είχε καταθέσει μια ε, πλατφόρμα, την κομιστική πλατφόρμα που περιείχε ένα αναλυτικό πρόγραμμα ε, με αιτήματα ε, και καθήκοντα συγκεκριμένα για το τι θα πρέπει να κάνει η, η κυβέρνηση αριστερά. Το πνεύμα αυτού του κειμένου ε, είναι ότι ε, στι συνθήκε που, που, της, της, της βαθιάς κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού, δεν μιλάμε για μια ε, ε, ελληνική κρίση, mm -hmm. ούτε καν μια ευρωπαϊκή κρίση όπως πολύ συχνά λέγεται στο κόμμα μας αλλά μια ίσω τη βαθύτερη ιστορικά κρίση του, του παγκόσμιου καπιταλισμού, ε, μια αριστερή κυβέρνηση η οποία ε, Θα, θα αξίζει τον το τίτλο το, το, το, το οποίο ε, και, θα, και θα είναι πραγματικά νικηφορά, γιατί το να ανέβει στην, στην εξουσία δεν, ε, δεν είναι κάτι... Ε, από, μόνο του δεν είναι, ε, από μόνο του δεν κάνει τη διαφορά. Mm. Ε, απαιτείται ένα, ένα πρόγραμμα σοσιαλιστικής ρήξη. Ε, δηλαδή, ε, θεωρούμε ότι η διαπραγμάτευση είναι άνευ περιεχομένο. Και νομίζω πως αυτό αποδεικνύεται ότι και λέγεται πολλές φορές είναι σαφέ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Ε, την αδυναμία που εκφράζει ο αντίπαλο τη, θε, τη θεωρία που δεν είναι εταίρο, είναι αντίπαλο. Είναι σαφέ αυτό. Mm. Ε, την αντιλαμβάνεται ε, ω ε, κάλεσμα για μεγαλύτερη επιθετικότητα. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Ε, ε, η κυβέρνηση δεν είναι ότι δεν προσπάθησε να βάλει ζητήματα. Ε, προσπάθησε. Δεν είναι ότι δεν προσπάθησε να ελοπίσει αυτά τα οποία είχε πει ότι σκοπεύει να διαπραγματευτεί έντιμα, ε, όμως αυτά δεν μπορούν να καταλήξουν σε έναν έντιμο συμβιβάσμο. Ε, δεν υπάρχει έντιμο συμβιβάσμος. Υπάρχει επιλογή ε, της ρήξης ή, της, ή, της, ε, ή, του, ή του ταπεινωτικού συμβιβάσμου και αυτό νομίζω ότι θα το δούμε ε, επόμενο, το, το επόμενο διάστημα. Η δικιά σου κρίση είναι ότι οδεύει προς τα εκεί, προς ε, Αυτό θα εξαρτηθεί από τις... Ε, από τι, από τι πραγματικά έχει αποφασίσει να κάνει η ηγεσία του κόμματο. Είναι, είναι, είναι γνωστό ότι πώς, σ, σ, σ, ε, στα κομματικά μέλη ότι το κόμμα δεν λειτουργεί ιδιαίτερα το, ε, το, τελευταίο, το, το τελευταίο διάστημα. Ε, και είναι, σαφές πίσω δεν, δεν ακούγονται. Υπάρχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις... Ε, Λοιπόν, η διαπραγμάτευση αυτή, ε, αν συνεχιστεί με αυτού του όρου, ε, δεν μπορεί παρά να, παρά να οδηγήσει ε, σε κάτι δυσάρεστο για τι δυνάμει τη εργασία. Αυτό, αν, αν, αν, αν, πά, αν πάμε προ τα εκεί, και δεν πέφτουμε έξω, διότι ελπίζω να, κάνω, να κάνουμε λάθο, ε, θα είναι μια τραγική ήττα. Ξέρω, και γι' αυτό, αυτό χρειάζεται γρήγορση. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να δούμε. Mm -hmm. Μάλιστα. Κοντός ψαλμός, αιλούια μάλλον. Και η αλήθεια είναι ότι οι διαπραγματεύσει κρατήθηκαν με έναν τρόπο σε κλειστές αίθουσε. Αυτό που συνηθίζει το Ευρωπαϊκό Κατεστημένο να κάνει, ε, εγώ η δική μου άποψη και νομίζω συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που λες με την έννοια ότι θα έπρεπε ο ελληνικό λαός να γνωρίζει ακριβώς το τι γίνεται κάθε φορά, το τι συζητείτε. Ε, δεν είναι ένα παιχνίδι πόκερ, δεν είναι ένα παιχνίδι σκάκι. Ε, Από την άλλη ακούγονται φωνές που λένε ότι μα, η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη για ρήξη. Δεν θέλει, θέλει να βρει μια λύση μέσα σε αυτό που ζει, μέσα σε αυτό το σε αυτό το σύστημα, το ευρωπαϊκό με όλη τη σκληρότητα και την... Νομίζω ε... πως η ελληνική κοινωνία ε, αυτό που θέλει, που έχει ανάγκη ε, ε, είναι να μάθει όλη την αλήθεια ε, για, για του πραγματικούς συσχετισμού για, για, για, για το και για τις πραγματικές δυνατότητες. Ε, μιλήσαμε για τη, την Πρωτομαγιά για τον διεθνισμό. Ναι. Ο διεθνισμός της είναι κάτι διαφορετικό από τον ευρωπαϊσμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ολοκλήρωση ε, της, της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Κρατών σε καπιταλιστική βάση. Είναι, είναι, είναι η μέρα με τη νύχτα, είναι οι, α, οι αντίποδες. Ε, η αριστερή κυβέρνηση, η, η μόνη πραγματική σύμμαχη που έχει και αυτό αποδεικνύεται απολύτως από το γεγονός ότι απέτυχε πλήρως να, να προσεριτευστεί οποιαδήποτε κυβέρνηση ε, του Νότου, του, που λιγόταν πιο έντονα από την κρίση κλπ. Ε, η μόνη πραγματική σύμμαχη που έχει ε, η κυβέρνηση αριστεράς είναι οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Mm -hmm. ε, φοβάμαι πως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι από την πλευρά της ηγεσία μας δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ότι η εργατική τάξη μπορεί να ξεσηκωθεί, μπορεί να τρέψει συγχετισμούς. Ε, υπάρχει μια πίστη ε, ότι αν, αν γίνει μια ρήξη στην Ελλάδα αυτή θα είναι μια ρήξη απομόνωση. Ενώ δεν είναι καθόλου έτσι με τι συνθήκες, ε, συνθήκες αυτές και αν ε, το, το, το κόμμα τη αριστερά λειτουργήσει σαν πραγματική ηγεσία των εργαζόμενων μαζών, που σημαίνει ότι καλέσει ένα πραγματικό διεθνιστικό κάλεσμα ε, του εργαζόμενου ε, στην Ευρώπη, να πει τι σημαίνει αυτό, ότι ξαφνικά ό, όλοι οι Γερμανοί θα, γίνουν, θα, νιώσουν, θα νιώσουν στο πετσί του την ταξική του. Ε, φύση και θα, και θα ρίξουν τη Μέρκελ στα τάρταρα δεν δε σημαίνει αυτό αυτόματα σημαίνει πως ε, η ιστορική ευκαιρία της αριστεράς σήμερα είναι να κάνει την αρχή mm. ε, και αυτό πρέπει να το γνωρίζει τις συνέπεια του να μην το κάνει επίσης πρέπει να το γνωρίζει ο, ο λαός γιατί όπως ξέρουμε οι συνέπειες του μη έντιμου συμβιβασμού θα είναι η επιστροφή με το ένα ή το άλλο τρόπο σε κάποιο είδος μνημόνιο. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την αριστερά. Θα προκαλέσει ε, συντηρητικοποίηση στρωμάτων, στροφή στρωμάτων προς την αντίδραση. Mm -hmm. Μια δεξιά στροφή για ένα διάστημα. Ε, δηλαδή, μην, μην, μην έχουμε στο μυαλό μας μια σταθερή κατάσταση όπου, εντάξει, εφόσον έχουμε έρθει σε μια είδους συνένεση, προχωράμε ε, σε μια ευθεία γραμμή. Η κρίση του καπιταλισμού βαθαίνει και και οι αγώνες είναι μπροστά μας. Αυτό που πρέπει να δούμε λοιπόν είναι αν θέλεις για να επιστρέφουμε ξανά στο, στο, ε, στο, στο πρώτο mm -hmm. θέμα ε, να, να δούμε ποιο είναι το πραγματικό μήνυμα των αγώνων της εργατικής τάξης που οδήγησαν στη νίκη της πρωτομαγίας. Και δη, λένε συχνά έτσι, πολλές φορές θεωρητικολογώντας ε, οι αγώνες ε, της εργατικής τάξης διδάσκουν. Δι, διδάσκουν όταν Θέλει να βγάλει τα, τα σωστά συμπεράσματα από αυτά τα γεγονότα. Αν δεν βγάλει συμπεράσματα, αν αποφύγει να βγάλει συμπεράσματα, ή αν με μια δημιουργική ασάφια πει ότι τα συμπεράσματα μπορεί να τα πάρει και έτσι κι αλλιώ χωρί are... να τα ερευνήσει, <EPISO> ας... χωρί να υπάρξει δημιουργη... mm -hmm. μια πολύ βαθιά δημοκρατική συζήτηση, ε, τότε η ιστορία δεν διδάσκει. Ή διδάσκει μέσα από πολύ επίπονε διαδικασίε. Τιμωρώντα. Εμάς. Για σένα βράζει αυτή η άρια κατσαρόλα Μη δίνει σημασία πολλά όλα γίνα μιαστικά Κι αν δεν προλαβες να πεις δυο-τρία λόγια Το ξέρει πώ είναι κερδισμένο τελικά Όποιος χαμόγελάει μπροστά στην καρμανιόλα Άπλωνε στα σύννεφα τη τσόχα και με μια. Έναν αιώνα κέρδιζε σποντάροντας μια ώρα Τώρα θυμώνει ξεφυσάς και όλο ρωτάς. Που σταματάει αυτή η άγρια κατηφόρα. Μη δίνει σημασία πολλά γυνα μιαστικά Κι αν δεν πρόλαβε να πει δυο-τρία λόγια. Το ξέρει πω είναι κερδισμένο τελικά. Όποιο χαμόγελάει μπροστά στην καρμανιόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τσογάρισε το όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαιναν παλιά. Χαμένο τα πέρνε όλα, Μην γρινιάζει που δεσούρσε η ζαριά. Τζογάρισε στον ρότι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαν παλιά. Ο χαμένο στα παίρνει όλα. Ο χαμένο στα όλα. Ο χαμένο στα παίρνει όλα. Ο χαμένο τα παίρνει όλα. Ο ο χαμένο τα παίρνει όλα. Ο χαμένο τα παίρνει όλα. Ο χαμένο τα παίρνει όλα. Ο χαμένο τα παίρνει όλα. Ο χαμένο όλα. Με αγκάκια, κι και σαν σκοτάδι μα και δεν μα αφούρα. Τώρα να το Σε αυτήν την αγκάκια, πειράζει που δεν σου φευζαριά. και σέτιμος για όλα. Το λέει ένα τραγούδι που μάθει παλιά. Ο τα παίρνει όλα. Επιστρέψαμε λοιπόν στο στούντιο ε, γελάω γιατί ο Γιάννης μου λέει πάμε πάμε και εγώ κοίταζα ακόμα τον υπολογιστή λοιπόν να ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μα, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αλλά με αφορμή ε, τη γέννηση του Γιάννη Ρίτσου σαν χθες, 1η Μαΐου του 1903 λοιπόν έχει ένα κομμάτι ένα, ένα κομμάτι το πήμα του Γιάννη Ρίτσου θα σας διαβάσω και ίσως ένα αφορμή να συζητήσουμε και εδώ λέει λοιπόν ο Γιάννης, ο Γιάννης Ρίτσος ήταν μακρύς ο δρόμος ω Δύσκολος δρόμος Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος Τον κρατάς όπως κρατάς το χέρι του φίλου σου Και μετράς το σφιγμό του Πάνω σε τούτο το σημάδι που άφησαν οι χειροπέδε. Κανονικός σφιγμός Σίγουρο χέρι, σίγουρος δρόμος Κανονικοί άνθρωποι λοιπόν Αυτοί που, που επαναστατούν Οι άνθρωποι που εξηγείρονται. Με αφορμή δυστυχώς Όλη αυτή την ε, τραγικότητα Ερχόμενη στο Και πλέον στη πλέ και στο θάνατο ενός ακόμη αφροαμερικανού. Ε, πόσο δύσκολο είναι να κανείς μαύρος και μάλλον όχι, όχι απλά μαύρος, να είναι κανείς Φτωχό μαύρος, έχω την αίσθηση ναι, γιατί, ναι. γιατί είχαμε και έχουμε και μαύρο πρόεδρο ε. και, και πέρα να πέρα να θυμηθούμε τους πανηγυρισμούς ε, για την εκλογή του mm. τότε πότε ήταν το 2000 ναι, είναι οι δεύτεροι. Τέσσερα-πέντε ήταν. Ήταν πέντε. Τι, το ο πόσ... πρώτο mm. ε, Αφροαμερικανό ε, πρόεδρο. Ε, mm. ε, θυμάμαι για παράδειγμα τον, τον Νικό να λέει ότι αλλάζει η μορφή του κόσμου. Ε, όχι, η μορφή του κόσμου αλλάζει όταν, όταν κινούνται μεγάλες μάζες του κόσμου για να αλλάξει η ζωή του. Mm -hmm. ε, Τώρα πίστεψε βέβαια στο Θοδωράκι, αλλά είναι μια άλλη... Μια άλλη ιστορία. Δεν ήταν, <laughs> δεν ήταν ιδεολογικός ε, ταγός του Θεοδωράκη μέχρι που τον, τον ξαπόστηλε τότε με το Άγιο Φως. Κάτι. Είχε βγει ο Δήμος και έκανε μια κριτική στο... Α, για το, το, το, το Σταύρο Θεοδωράκη. Ναι, ναι, ναι. Το Σταύρο Θεοδωράκη, ναι, Θα, Θεδωράκι, ναι, ναι. Έχουμε... Ό, ό, ό, όλα τα χάμε. <laughs> έχουμε και το Σταύρο Θεοδωράκη. Ε, αλλά... Δη πάνω ακριβώ αυτό που είπε για του. Ε, Απλού καθημερινού ανθρώπου. Καθε... Αυτό δεν είναι μια αξία. Δεν πρέπει να το βλέπουμε μια, σαν μια αίσθηση ε, εξειδανίκευση, α Έτσι. Από το Λοκειορίτο. Σίγουρο σφιγμό, σίγουρο χέρι, αλλά κανονικό σφιγμό, ο ανθρώπινο Αυτό που δεν η... η ιστορία είναι ότι οι μεγάλε αλλαγέ έρχονται όταν ε, οι πλατιές μάζε του κόσμου ε, με φασιστικό τρόπο ε, και οργανώ... οργανώνεται για να αλλάξει την τη ζωή του ε, και νομίζω πως είμαστε σε μια για, για να δούμε την ησιόδοξη δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο το πολύπλοκο ε, που βιώνουμε να δούμε την, την αισιόδοξη πλευρά ε, δηλαδή, Ποια είναι η δυσάρεστη. Δυστυχώ δεν είμαστε στην περίοδο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή τη mm. φανταστική ανάπτυξη του καπιταλισμού. Τη χρυσή περίοδο. Ε. Που η τεχνολογία αναπτυσσόταν. Η ανεργία στη Δυτική Ευρώπη δεν υπήρχε και στην Αμερική. Ε, το κοινωνικό κράτο αναπτυσσόταν. Και που εδώ που τα λέμε είναι η βασική ηλικία αιτία γιατί σε επίπεδα ηγεσιών και κομμάτων τη εργατική τάξη ακόμα υπάρχουν αυτέ οι αυταπάτητε ότι ο καπιταλισμό μπορεί να επιστρέψει αυτό το τον καλύτερο από του δυνατούς mm -hmm. ε, ε, κόσμου, που δεν μπορεί. Και αυτό έγινε από ε, μια καταστροφή. Ε, ναι, ασφα, Α, μια ένα, ένα πόλεμο τον οποίο τον, τον έφερε η, η, η, η τρομερή η καπιταλιστική κρίση τη δεκαετίας του 30. Και έπρεπε κάτι ε, να γίνει γι' και αυτό και ε, επιλέχθηκε, επιλέχθηκε αυτός ο τρόπο. Ο πόλεμος ήταν ο μοναδικός, ο μοναδικός η μοναδική διέξοδο, ε, για να φύγει ο καπιταλιστικός από μια, από μια θανάσιμη ε, ε, κρίση. Αφού πρώτα άγγελοι είχαν απομυζήσει τις απικίες, αφού είχαν επιλέξει να καταλάβουν εδάφη και περιοχές του πλανήτη στην Αφρική και στην... Και αφού στη Δυτική Ευρώπη ε, στριφόταν το ένα κράτος μετά το άλλο ε, mm. στην, στη φασιστική αντίδραση mm. ε, με κορυφιά φυσικά τη ναζιστική ε, κυβέρνηση ε, του Αναζιστικού κράτους στη Γερμανία και του φασιστικού στην Ιταλία αλλά όχι μόνο, έτσι, Κάτι άλλο το οποίο ε, ε, κάνει; εντύπωση από παλιά ε, όταν να να ασχολούμαι με, ε, με την ιστορία της αριστεράς. Ε, πώς αυτ, η Γερμανία που ο, ο του κοσμο σκέφτεται πως είναι η χώρα των ναζί. <σχερή> ε, πώς υπήρξε η χώρα του ισχυρότερου, του σημαντικότερου του πιο ομορφωμένου ε, το πιο θεωρητικά σμιλευμένου εργατικού κινήματος σε όλη την Ευρώπη ε, η χώρα του Μάρξ. Εκεί που πίστευε ο Μάρξ ότι θα γίνει και η επανάσταση. ότι Και ο Λένιν ο Λέν. ο Λέν πίστευε πω η δική του επανάστασης στη Ρωσία ήταν απλά ένα προήμιο ε, της γερμανικής επανάστασης. Είναι η χώρα που η αδυναμία το, ε, ε, της εργατικής τάξης, εργα, η αδυναμία ε, των κομμάτων της εργατικής τάξης να πάρουν την εξουσία ε, οδήγησε στην πιο οδημιρή ήττα ε, και στην τρομακτική καταστροφή του, του πολέμου. Ε, λοιπόν, κάνω μια μεγάλη παρένθεση για να, για να, για να, για να πούμε ότι, ότι σήμερα βιώνουμε μια κρίση η οποία έχει το βάθος ίσως και μεγαλύτερο ε, ε, με αυτό της δεκαετίας του 30. Οι κρίση αυτέ στον καπιταλισμό δεν ξεπερνιούνται με ευχολόγια, δεν ξεπερνιούνται με απλούς τρόπους. Είναι, οργανικές, είναι μια οργανική ιστορική κρίση. Ε, τα, συμ, ποιά, τα, συμπτώμα, τα συμπτώματα είναι παγκόσμια. Το πιο πρόσφατο είναι όλες αυτές οι εξεγέρσεις ε, στι Ηνωμένες Πολλοί λένε, μα είναι αναρχικές, είναι καταστροφικές. Ε, ε, Εμεί ως πολιτισμένοι άνθρωποι δεν μπορούμε να τις βλέπουμε ε, ε, με, θε, με θετικό μάτι. Προφανώ διαφωνούμε ε, με τι αλλά αυτό είναι το τίμημα που πληρώνει ε, ε, η Αμερικάνικη αριστερά, την αδυναμία τη, την ιστορική αδυναμία τη. Να αρθρώσει της, ένα άλλο πράγμα. Να, να, ένα... να έχει οργανώσει mm -hmm. τι εκείνε τι δυνάμει, οι οποίε την, την, την επαναστατική ορμή των φτωχών Αμερικάνων Αμερικάνικων κομμαζών θα τη μετατρέψει ε, σε, σε πολιτική θετική ε, δράση. πολιτική θετική δράση δεν μπορεί να είναι άλλη από την ανατροπή του Αμερικάνικου Καπιταλισμού. Και μπορεί να ακούγεται για πολλού πολλού ε, ένα ονειρικό ας πούμε, ε, θέμα ας πούμε, για, για τι επόμενε δύο αιώνε. Ε, οι άνθρωποι δημιουργούν την ιστορία τους. Ε, είναι στο χέρι εμένα, εσένα, ε, όλων να οργανωθούμε. Και αυτό, είναι, αυτό είναι το θετικό μήνυμα που πρέπει να έχουμε. Πρέπει να οργανωθούμε. Mm -hmm. ε, με, με τι με τις σωστέ ιδέε, με τα σωστά συμπεράσματα μέσα από την αυτή τη μεγάλη ιστορική πορεία του εργατικού κινήματο ε, και προσπαθώντα να καταλάβουμε πραγματικά τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, η Βαλτιμωρή είναι ένα, ένα επεισόδιο, σ, μια σειρά συμπτωμάτων που ξεκινάνε και με την αραβική ε, άνοιξη, mm. de, με τι πλατείε στην Ισπανία, στην, ε, στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι στην κυβέρνηση. Όχι επειδή έκανε διευρύνσει σε, σε, σε, σε στελέχη του παλιού κρατικού μηχανισμού. Αλλά, αλλά επειδή ξεσηκώθηκαν ε, οι πλατίες μάζες, οι ανοργάνωτες πλατίες μάζες, που, βρει, που αντιλήφθηκαν το ΣΥΡΙΖΑ ως μια πραγματική, ρεαλιστική ε, ε, λύση αλλαγής της ζωής τους. Έτσι, mm -hmm. για, και, και, και επανέρχομαι σε αυτό που είχα ε, πει πριν. Ναι, αλλά αν αποτύχει θα είναι, θα είναι οδυνηρό για, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Πάμε να ανοιξήσουμε. Αυτή η αγωνία είναι που ε, μας αναγκάζει να, να μιλήσουμε να μιλάμε αντιπολυτευόμενα στην mm. Δεν είναι κάποια φιλοδοξία που δεν υπάρχει. Mm. Εγώ θεωρώ πως η κριτική από τα αριστερά πρέπει να είναι πάντα, πάντα καλο, καλοπροέλητη και, και να επιζητείτε. Πάμε να ρίξουμε ένα παράθυρο με καλογιάνι. Τα είναι καλά, καλά και τιμημένα. Μ' αλα ματένιο, σα ταυρό χωρί καδένα. Άνοιξε το παραθύρο να μπει, δροζιάν να μπει του μάη. Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού, κι άλλο η ζωή μας πάει. Το άνοιξε το παραθύρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Εμείς γυαλού κινήσαμε γυαλού, κι άλλο η ζωή μας πάει. Οι βέρες ήτανε χρυσές, χρυσές κι οι αλυσίδες που τα νιάτα μας, πώς δεν τις είδες. <ΣΣΣΣΣ> Άνοιξε το παράθυρο να μπει, βρωσιά να μπει του Μάη εμείς κι αλλού κίνησαμε κι αλλού κι αλλού η ζωή μας πάει Άνοιξε το παραθύρο να μπει, δροσιά να μπει του κι αλλού κίνησαμε κι κι αλλού η ζωή μας πάει Άνοιξε το παραθύρο να μπει, Δρόσια να μπει του Εμεί γυαλού κινήσαμε γυαλό και όλη η ζωή μα πάει. Αγαπημένο τραγούδι, το είχα ξαναπεί σε άλλο αέρα, άλλο ραδιοφόνο. Ότι αυτό το τραγούδι το, με φυσσαρμόνικα το τραγούδισε και έπαιζε ο, ο παππού μου. Τον αγαπώ πολύ τον Αντώνη Καλογιάννη και, και εγώ τον αγαπώ πολύ τον Αντώνη και είναι ένας άνθρωπος ε, γλυκός ε, και, και τριφερός και, και σταθερός αυτό που, που πίστευε και πιστεύει. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν στο στούντιο, ήρθε σιγά σιγά η ώρα να αποχαιρετιστούμε, να... Να δώσουμε λίγο τον, τον λόγο στον, στον Άγγελο τον Ηρακλήδη. Ο Άγγελος είναι πολιτικό πολιτικός μηχανικός δεν είναι ιστορικός ε, <χω> πέρα από, πολιτικό, από την πολιτική ανάγνωση που μας έκανε εδώ και να μας πει λίγο από ποιον χώρο, από ποια τάση προέρχεται του ΣΥΡΙΖΑ και πού μπορούμε να διαβάσουμε περισσότερα για για την τάση αυτή και για τις ε, απόψεις θέσει και τις αποθετήσεις της Πρώτα πρώτα Σπύρον Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την, για την πρόσκληση Χαρά μου και ήταν και Άγγελή ήταν πολύ ενδιαφέρον κουβέντα Την κάνουμε και έξω τη μεταφέραμε εδώ Ελπίζω <laughs> να, να κράτησε τον ενδιαφέρον ε, λοιπόν, όπως είπα, το θετικό μήνυμα είναι ότι είναι το μήνυμα της, της οργάνωσης. Πρέπει ο κόσμος, οι απλοί εργαζόμενοι, να μην περιμένουν να αναθέτουν την, την εντολή οπουδήποτε, ε, αλλά να οργανωθούν οι ίδιοι, πάνω σε θετικά αιτήματα ε, και να αγωνιστούν να τα, να τα κατακτήσουν. Ε, εγώ είμαι μέλος της κομμουνιστικής τάση του ΣΥΡΙΖΑ, ε, Πι πιστεύω πως αυτός είναι ο, ε, ο δρόμος για, ε, ε, για, ε, για τον σκο το σκοπό που περιέγραψα πριν. Γι' αυτό καλό ε, αυτούς που να ε, οργανωθούν στην κομμουνιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κομουνιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, στοιχεία για την τάση, τι αναλύσεις μας ε, θα, θα βρουν στο site ε, ε, www.marxismos.com στην εφημερίδα Επανάσταση και στο περιοδικό Μαρξιστική Φωνή. Ε, και στο facebook φυσικά και έχεις εκδόσεις ε, που έχει κάνει έχουμε κάνει ορισμένες ε, εκδόσεις ε, βιβλίων και προγραμματίζουμε και άλλες με θέματα ιστορικά, πολιτικής ανάλυσης, mm -hmm. ε, ετοιμάζουμε και ένα βιβλίο ε, ε, Όπω λένε για τον Μαρξισμό και τη επιστή... σύγχρονη επιστήμη, θα τα ωραία, θα τα Δεν έχουμε πολύ χρόνο, Άγγελε. Να... Ευχαριστώ να... πάρα πολύ και πάλι, Να είσαι καλά. Εμεί ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ. Να ενημερώσουμε γρήγορα-γρήγορα πω <Και> μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο. Ακολουθεί ε, Στέλιο Ελληνιάδη, ε, μία με δύο θεωρίε στον αέρα από το δρυμα Πουλατζά και άλλε ενδιαφέρουσε εκπομπέ. Στι 4 τέσσερις... επιστρέφουμε Ρόδο Ζευγόλη, με Μανόλη Ζευγόλη, 4 με 6 Μιχάλη Βαρνά. Συγγνώμη, Μαλούζε Βουγγολίδη 4, 6, Μιχάλη Βαρνά και Κώστας Γεωργιάδη 8, 9. Να είστε καλά, από τον στο Γιάννη που ήταν στην επιμέλεια τη εκπομπή, το Γιάννη που ήταν στον Ήχο και τον Άγγελο Ερακλήδη που ήταν μαζί μα. Να είστε καλά για χαρά. Στο κόκκινο. Ρόδος εν και 9. Το ραδιόφωνο που ακούει. Χαίρετε κύριε και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο στο μικρόφωνο Κυριάκος Μάντουβάλλος. Βελτίωση του κλίματος στις διαπραγματεύσεις βλέπουν πλέον τα διεθνή μέσα